Και πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον αγροτικό μας τομέα. Δεν το έχουμε δώσει πολύ σημασία ή έχουμε πολλές αναστολές, οθώς πραγματοποιείς μια πολύ ενδιαφέρουσα πνερίδα στις Βρυξέλλες, την οποία διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής του Συριζοκύρου Στέλιος και έχει να κάνει με την κλωστική και ιατρική κάναδη παράγοντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εμείς έχουμε ζητήσει τη Μαζιβανή, τον κύριο Κουλούβλου. Καλή σας ημέρα, κύριο Κουλούβλου. <σχέρω> από τις ώρες. Καλημέρα, κύριε Κουλούβλου. Και... Λοιπόν, ε, ένα πολύ έτσι, στενά, το οποίο για το οποίο έχουμε πολλές αναφορές εδώ στην πατρίδα ε, Πατριδανά και κυρίως στον αγωτικό χώρο. Αλλά πείτε να βγω πώς πήγει η εκδέλεση και αν τελικά ε, η κυριακοί καλάβοι, η κλωσικοί και ηλετρικοί αποτερούν όλες τα για την ανάπτυξη την απασχόληση. Επίσης, είναι πάρα πολλές άποψης που λέμε πιέτερος γυρίζονται κανόνες οι διάφορες χρήσεις της οποίες είναι πάρα από και ρούχαμες και Βέσπα, από την φτιάχνη ποιότητα στην Ολανδία που γνωστήκα να δείξει μέχρι τις πραπτικές ιδιώτες της ιδιωτικής χαράτησης. Δεν γίνονται γιατί υπάρχουν εντυπλάκες σε πράγματα, αλλά είναι ένα καθαρά οικολογικό κρελό δεν περιέχει καθόλου ουσία η οποία προχαλεί αφόρια και τέτοια είναι η περιεκτυχότητα της είναι αυτοίες γιατί δεν υπάρχει από αυτή η βράδυ της θέσης και να ζεύσουμε πάρα πολλά προϊόντα και όσο μόνο αυτό αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μυσήμος. Υπάρχουν σε η επιδότηση που πάνει μέχρι η Άρα, σας πρέπει να πω να αυτό, όταν επιλοποιείται σε διάφορες χώρες και εμείς λέμε ότι έχουμε και για ποιά θα προσπάω όπιπη. Υπάρχει ότι χρειάζεται. Ναι, ήθελα να πω ότι υπάρχει η τραχή νομοθεσία στη χώρα μας που να μπορεί να καλύπτει κάποιος που έχω χρειάσει της Ινδύπησης Κάναδης. Υπάρχει η που πρόεδρυση από την ελληνωσύνη είναι ακριβώς ότι ετοιμάζω ότι τώρα μια κοινή η προϊκή αποφασή η οποία θα επιτρέψω να προγράβουν και ποράς της σχόλια γιατί υπάρχουν αγρόνους οι οποίοι δεν έχουν να την αλλά δεν έχουν τον πράσιμο χώρος και να προγράβουμε τις ποράς θα φορήσει αυτή είναι η που που η οποία έκανε γιατί ήταν ο τένας πρόσφανος του Υπουργείου από τις ανάπτυξης κυριαμένες του Τώρα, τα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν και σχετικά πολλεία και τα δεκαδιώσεις υπάρχει από και από γιατί, σε πρινάξεις που υπάρχουν για την αρνητία, παράδειγμα της Φέλη είχαμε παρξιπείο ενάντιον ενός που πουλούσε ρούχα από κάτω γιατί τα ρούχα είναι από τα προϊόντα της σύγκρισης της κανάς. Σε χρόνος οι μονοιγόνιες αποφάρτουσες στις του Υπουργού Υπουργού που έβαλε ανήθες και μονατικά αποκλωσικητά. Δεν είναι ο ο που το που που η είναι με τον μεγάλο παντελόνι με το αλλά ότι σήμερα είσαι πολύ που αυτοί οι άνθισες που έχουν το μέσο και τα είναι και πιο το μία της εργατικής που έχει και στον καρκή μου, εντυρίστον στην αντιμετώπιση της κυβρατεραπίας, τόσο συνεπιόρα την κυβρατεραπία της κυβρατεραπίας της κυβρατεραπίας της κυβρατεραπίας. Είναι πιο και αν εφημείς, εγώ δω ακόμα, ο διόκρας πάνω τώρα με εξυπηρήσει πόλιο κυβρατείος της παρεσβουάδας, της αυτό καλύτερη τέτοια από το περιοριομαντικά ασφαλικά τα το άλλο είναι είσαι νοηστάμε για το ανοίγμα και τις ιστορίες το πως ότι αν είναι καταφεράσεις και το εξεργασίον και Είναι της πολιτικής να βασιλούν και ο προϊόντα, τα αυτατική χαράρι, δηλαδή κρέμβες, και να λοιπόν το προβλήματι απλής δεν είναι η αλλήθεια, η αλλήθεια, τα δικαρασία, η αλλήθεια, είναι προπαπαπαρά, αλλά το συμμοποιούνται για να τελώσει την επαναπτική στους σκοπούς. είναι που πολύ αλληλείο, είναι πιο πολύ το οποίο είναι αν θα είναι ανεξέλεκτη καλέρια ή κάποιες προϋποφέσεις. Να σημειώσουμε βέβαια ότι οι είχαμε σαν έναν παραγωγή ειδικής κάναδης. Είναι παραμένως ακόμη ανάξιας που μην είχαμε. το γύρω και τα το να την Επίσης είναι μεγάλη χρήση του χήμερα για τα ζώα. καθώς επίσης και για την βιομηχανία αλλά καταδομίζεται να μην ανοίξει και να μην ανοίξει την ανοίξηση, να μην μην προς της η λίγη απόφαση. έχει συνέβη είχε μια είχα τίποτα να είχε puppy se ποτέ ο κοι και το κανένας για το ότι το κατεώ δεν μπορεί να εσχ Lyn la Εθνοώ ντhole, κοι έχει σ Kristenland και όποières να φορήσουν κάνα να βγάλει και του εζύ μ łat REKimagIA,śnie Τρί. Σε frightω έμει πρέπει να το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 και δεν σειρά από που δεν έχουμε στο χώρο δετέρπους, αλλά από καιρτές, πριν μόνο και απλήγανε την Και το είναι αυτό για τον ο θα πολύ μεγάλο προβλήμα, γιατί το θα το ετοιμαστούμε για να μην τα ίδια γιατί τότε να το να κάνουμε εγκλώγα και να δούμε τα ίδια, αλλά ποτέ είναι καταγγία. Καταλάβει τα λεπώσια και να χρησιμοποιήσουμε τα δουλειά, διαφορετικό, και να προσαρμόσουμε στις και η κοινωνική καραμεία ποσοστά. Στην κοινότητα είναι ένα παρομοσιακό του που και με να τα ξέρω και Όχι τόσο στην Πολωνία, στην Ελλάδα, η οποία είναι μια ιστορία του κόσμου, είτε στην Ουμανία. Το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα το κλίμα είναι ιδανικό για αυτέ τι χρειάζεται, Μήπω είναι καλλιέργεια που χρειάζεται πολύ φροντίδα. Οι αποδόσεις είναι τρία βασικά στοιχεία σε κάθε καλλιέργεια. Αγορές, που πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο, κόστος παραγωγής και αποδόσεις. Λοιπόν, ως πόσο αγορές είναι, γιατί δεν είναι αγορές και επίση τα είσαι με διατή παραγωγή γιατί είναι κόστο παραγωγή, δεν είναι μεγάλο, απ' εδώ δεν χρειάζεται ούτε λιπάσματα ούτε ζάχαρη τη τα οποία χρησιμοποιούνται στις κλασικές καλλιέργειες. Αυτό που ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί και αυτό είναι το μέρο Δηλαδή μπορεί να έχει ένα προϊόν, αυτό το προϊόν και να γίνει κάτι και μπορεί να γίνει από βιβλία και χαρτί μέχρι τι στέλνε, τα όσοι θέλουν να γίνει. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το χρησιμοποιείται όπω ένα δεν υπάρχει ένα αεροπλάσιο τέτοιο, αλλά υπάρχουν εταιρείε και άνθρωποι που λίγα και δεν είναι μεγάλη τιμέ που το, το οποίο την προτήγη, δηλαδή τα, τα, τα και τους, δηλαδή, τα φοριόδια, τους που το, τα αποτείνουν πλησική Ναι. Ε, πιστεύετε δηλαδή ότι αποτελεί μια εναλλακτική, αξιόπιση εναλλακτική πρόταση στον αγροτικό τομέα ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Δεν το πιστεύω εγώ, το πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όμως, σα είπα, είναι το πρώτη φορά που πρέπει να συνεργαστούμε με Και μάλιστα, αν καθυστερήσουμε κι άλλο το την γιατί αυτό είναι μέσα στι οδηγίε τη κοινή αγροτική πολιτική, το και τόσο. σε και άλλες χώρες. Επίσης, είναι και ο Ρουλοιόλιο και μπορούμε Guys, ε, mm. να δημιουργήσουμε στον πράγμα, να μας ρωτώ, καλύτερα, φύeses. καλύτερα. Καλύτερα, είναι τις πιο βασικές εύκες που είναι η αγορά. Το κόστος παραγωγής που είναι μικρό είναι η αποδόση που είναι αρκετά υψηλές ε, με καλές τιμές από ότι ε, δουαθένετε στις αγορές. Ε, μπορεί <στονικού σ Schutz> να βοηθήσει λίγο προς την κατεύθυνση να στηρίξει το <σ> αγωγικό <c> ισόρμα γιατί <σ> αυτό <day> ψάχνουμε Σαφώ θα μιλήσω για Εγώ δεν έχω ένα ή Το Πρέπει να βρούμε έξι να που να στα παλιά. να μην την και в этой экономике тогда в να действительно и пак на пелопоннесе оказывается, а за ней также и в политологический подход окажется, окажется и колония, и ситуация существует. Предотвращение этих политических и экономических и аграрных, и культурных, и религиозных, и социальных, и исторических, и политических, и το to coś o to albo żeby to jest znaczy że się znalazła ponieważ powódca się to jest problemy ta otyka istnieje kanały tej e e jego diagnostyka ostateczne że to jest że to nie jest nie jest to Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ενημερωσή. Να καλά καλή